Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» <σμύρια> Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <σμύρια> Μουσικέ στήξεις <σμύρια> Δημήτρης Αρσενόπουλος <σμύρια> Τεχνικός ήχου <σμύρια> Τάσος Μακασιέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα Ο Ιβάν με τις Επομίδες Στέπες της Άγιας Ρουσίας Δεν ξέρω αν γύρισε κοντά σας η ψυχή του Ιβάν να κάνει τον περίπατό της πάνω στο χιόνινο ταπέτο της γύσας που το χάραζαν τα έλκυθρα της Τρόικας και το ίγρενε ο μεγάλος παγωμένος χειμώνας. <Κι> δεν ξέρω τίποτα γιατί κανένας εδώ και κάμποσα χρόνια δεν ξέρει τι απόγεινε ο Ιβάν. <Κι> Χάθηκε από τους μήνους στα Γιώργη και μπήκε στο μουντό χρώμα του τίποτα και κανεί μιλάει πια γι' αυτόν Εξών από τους γερόμαγκες που τον θυμούνται Σαν παραμύθηκε σαν Ο <Ρώσος>, Ρώσος ήταν ο Ιβάνα αδερφούλη μου Και όταν ήρθε το 23 Δεν ήξερε να ζητήσει μη κόρα ψωμί Χλιέπα έλεγε Και δείχνε τη μόστρα του φούρνου Και εσύ αμφιζόσουνα ότι τον ζώσαν οι πεινάλες. Και του δίνες να μα τίποτα για νοτάρια από το Περσεβούμενο. Τούτο ο Ρώσο κύριε ήταν όμω Ρώσο με τα ούλα του. Αψιλό είσα μια αναπελπισία, χεροδύναμο, βεγλιβανιστικός, κάτι ματάκια γελαστά πρασινόχαντρε, κάτι γεννάκι στο πηγούνι, κάτι ασπρουλιάρικα κρέατα λε και τον ασβεστό υποχρεωτικά σαν πεζοδρόμιο. Πρώτα κονόμησε το σκηντόν που γουστάριζε και το βάζε σάλτσα σε κάθε του κουβέντα. Σχεδόν ετούτο, σχεδόν εκείνο, σε αληθόριζε σο σκηντόν. Η πάω σκηντόν από ντό. Τι σχεδόν ρε τράγω. αφού πας από εκεί έχει σχεδόν. Τίποτα, τον μπαγλαμά του ο μικρός. Φιγό τα πίνα μισκιντών κρασάκια Και για να πιει σχεδόν κρασάκια Κατέβαζε πέντε γαλόνια με την Ταμουτζάνα μαζί Πού με του Θεού την αλήθεια πολύ τάπινο Ιβάν και δεν το βάζει κράτη στα ποτήρια του. Εξώ και του κοπάνα να μια με καδρόνι στο κεφάλι. Σε όλα τα σπίρτα τη αγορά, σκυντών, άλλαζε τα φώτα. Από κρασί αθώο μέχρι ακουαφόρτη, μέχρι δεντουζόσπιρτο μέχρι σκαθαρόζου μου. Ό,τι τούδινε, χαμογελούσε, το κατέβαζε και σκυντών σπασίμπα το χώνευε και ήπια και ολοπίνοντα έμαθε σπασμένα τα ελληνικά και την ιστορία του. Το, το λεπόν, τον καιρό που η Ρουσία είχε ένα τσάρο και παρέα του τσάρου κάτι καλούς με παρά, φόραγε πομίδες με διπλό αστέριο Ιβάν. Δυο χωριά δικά του, επιστάτε με το καμουτσι, κνούτ το λέγανε, στο χέρι, παρά μπόλικο, καλό όνομα και κέφια μυστήρια. Ομορφόπαιδο, γκομενάκια, ανοιχτό χέρι και φάτο τα κανελαμπόγια λόμαγκα κι όλο με κάτι άλλο του ταραφιού του τα χάλαγε. Γκραν καφέ το λέγανε το μαγαζί. Να έτσι κάνει να του παίζουν ντέφια και βιολιά, Να τα γυναικάκια να χορεύουν γυμνά και ξελιγωμένα, Να πίνουνε βότκες και να τρώνε χαβιάρια, Να όλοι στα ποδάρια του τσιριμόνια και μυστήρια, Τι το παιδάκι και ωραία. Πασακλήδικα πράγματα και τον δείχνανε με το δάχτυλο Τον βλέπετε μάγκας καλός και ξεγυρισμένος Παντρεύτηκε κιόλα ο Ιβάν μια Ιβάνκα Χωρίσανε, κανένας δεν ξέρει Φόραγε τι γουνάρες του, τι παχές και τα στιβάλια του ταζιστά Και πάγαινε στο Σαν Πετρογκραντ να δει το τζάρο και να του πει τα μυστικά του έδιε βοτσάρο στον μουσί του μπορεί να τον τρώγανε και κοτόψιρες του κοπάναγε και ένα παράσιμο διότι πολλά είχε και δεν ήξερε τι να κάνει και τον έστενε να κάνει σούστα κάνε παιχνίδι Ιβάν μου και μη μου κακοκαρδίζει. πολύ ωραία όλα και πολύ αριστοκρατικά έτσι γίνεται μέχρι που πέσανε οι πρώτε ντουφεκέ και έγινε και μέσα της κακομοίρα. πολέμησε ο Ιβάν πείνασε, αγωνίστηκε και βρέθηκε στο τέλος στην οντέσα. Ναύτες λυσασμένοι από εδώ Φαντάρι έξαλλοι από εκεί Λαός ακράτητο παρακεί Έχι στο yeah! Μπήκε σ' ένα πλεούμενο Και δε ρώτησε μήτε που πάει Και κατέβηκε το πλεούμενο νοτιά Πέρασε τα στενά Μπήκε στο δικό μα το πέλαγος Και τον ξέρασε τον Ιβάν στον Πέρα Ο Ιβάν ξεμπαρκάρισε Κοίταξε Πίνασε Δεν του είχε μείνει μήτε σαπουνάδα Άρχισε να ρωτιέται Τι κάνει ναι? Τον κακό του και το μαύρο έκανε, τι να κάνει. Ξένο, χωρί να ξέρει μήτε το μονοκούκι να πει, πήρε τον ποδιόν του και την άραξε στου μήλου στα Αιγιόργη στο κερατσίνη. Καλή η θάλασσα, καλό ο ήλιο, αλλά αυτά αδερφέ μου είναι για εκείνου που γράφουν τραγούδια και κονομάνε καρπαζά, δεν είναι να σου γεμίζουνε τη στομάχα. Βρεθήκανε βέβαια κανένα δυο χριστιανοί του, πετάξανε κάτι πιάτα με σάλτσε, έφαγε στο σελέμι ο μάγκα, αλλά μέχρι πότε θα σε ο έτερο. Ένα πρωινό θα σε βαρεθεί και θα σου πατήσει τη βούλα Μάσες τέρμα Θερίο, όπως ήταν ο Ιβάν Κατέβανε να ξεφορτώνει ντάνες στο λιμάνι Θα πεις για άνθρωπο που φόραγε τα σέρια στο όνομά του Δουλειά είναι τούτη δό. Τήμερα στη φύση φυσάει Και σηκώνει το φλόγο και αρμενίζεις κατά τα έισά του Τι να κάνεις έτσι και δεν έχεις καραβάνα γεμάτη Όπου βρεις γεμίζει. γεμίζεις Καλά λοιπόν τα βρήκε το Ιβανάκι Κονόμαγε τα ποτήρια του Κονόμαγε μεροκαματάκι Και έπεσε στη δυστυχία με το χαμόγελο Αφού φιός έτσι φέλει Έτσι ήθελε ο Θεός, Έτσι του τα Και μόνο το θου δεν μποράγε να το πει ο Ερίφης καθώς φαίνεται η Ρώσοι είναι πολύ κοροϊδαστωθού και δεν το χωνεύουνε Κάνα χρόνο μέχρι να ελληνικά τσατραπάτρα Πολέμησε με τα τσουβάλια ο Ιβάν Μετά έκανε και άλλες δουλειές Το βαρκάρι, το μπογιατζί, το χτίστη, ό,τι βόλευε Έπαιρνε και λεφτά... «Αλλά το ποιοτί δεν τον άφηνα, αδερφέ μου, να κάνει κουμάντο Ό,τι κονόμαγε, το μετάφραζε αμέσως σε Τερτσιλαρίγιο για τον κατάπιόνα του. «Να πίνει μη καλοκαιριάτικα, να ρίχνει μη μέσα μας φωτιά κι γίνει στάχτη και μπουρμπερ γη πάσα». Και τούτο το πίνει μη τον πήρε στο λαιμό του και αρχίσανε να τον κάνουν πέρα οι καλοί. Μεθισμένο είσαι, δεν έχει δουλειά». «Απορούσε ο φουκαρά ο Ρώσος. Γιατί παρακαλώ εγώ; Τι θα πει γιατί ρυχτά πόδι; Είναι δυνατόν να έρχεσαι μια κεφάλα γιωμάτη Και βρασία από σπίρτα Και να λες γιατί παρακαλώ εγώ Εσύ ρε με τις σούρε που έχεις Θα σηκώσει τα σαγιά και θα τα πετάξει στη φάλασα; Απ' το ποιοτήτο λοιπόν Έπεσε στη μαύρη μαυρίλα ο Ιβάν Κονόμι ίτς Παρέα με καλούς ίτς Διπλάρωσε τα μαγκάκια του Λιβανιού Στην αρχή τον κάνανε γούσο, Του στρατσάρανε και καμιά καρπαζά Μετά του μάθανε τις φούμες με τη μαύρη Πιο μετά τον μπλέξανε σε ένα σαματά Και τον είδανε που ήταν σιδερένιος Λέει ο καλδίσο ο Αράπης Ρε μάγκε, με τέτοια δύναμη και τον αφήνουμε να πηγαίνει για πλήθρες Ε τι να τον κάνουμε, να τον πάσουμε στην επίχείρα. Ήτανε κάτι αποθήκε στο νέο φάλιρο και του ταμία του γραφείου το είχαν σιδερώσει τα παραθύρια. Δεν έμπαινε σαν δεν έβγαζε τα σίδερα. Ο Καλδί ο Αράπη τα είχε κόψει όλα επιτελείο. Την Παρασκευή έχουν το παραδάκι μέσα, καθώ τον το Σάββατο κάνουνε πλερωμέ. Να μπουκάρουνε. Τα λεφτά είναι σε κάστα. Να δουλέψει και λαϊδίστρα. Ναι, αλλά πώς πηδάνε το παράθυρο. Ο Ιβάν. Τους κάσανε του Ιβάν το μυστικό. Ήτανε φλούδα από παρά ο το παραδέχτηκε. Να σπάμε τη σίδερα, Τα σίδερα κόπαμε. Να τη σπάμει. Σπάστα και πέστα και λάθο. Σκυντών εντάξει. Σχεδόν εντάξει. Φιλάγανε τσίλιες στις γωνίες δυο παιδάκια Έκανε έτσι ο σκύλαρο ο Ρώσος Και τάφαγε τα σίδερα Μπούκαραν οι μάγκες Και λάιδισε το ψαλίδι άδειασε η κάσα Του Ιβάν του μετρήσανε φράγκα εκατό. Το ρίξανε κανονικά Αλλά τον γλυκάνανε Καλά είναι κορόιδο Χαρεσό Μπράβο και κοίτα μην δεν τα κάνεις πιωτό... Πολύ θα του κακοφανεί του καμπά. Από εδώ και πέρα μπήκε στη φτιάξη ο Ιβάν με επομίδες. Στην πατρίδα του βέβαια δεν σηκώνει να κάνει τέτοιες δουλειέ. Αλλά εδώ πέρα... Ξενάκι μοναχούλι και πεινασμένο τι να κάνει... Το χοντρό με το πούρο... Δεν σηκώνει είναι γωνία το μαγαζί. Ότι βρούμε και ότι πιούμε. Κοιτάς ο Κερατσίνη έπιασε ένα δωμάτιο ο Ιβάν... Καλό κλιματάριά, λάστρες άνοιγε μπροστά η θάλασσα άναβε το μάτι της ψιτάλια στα βραδάκια έπινε καλά, χασκογέλαγε με την Όλγα την οικοκυρά του που τα θέλε και ήταν και να μη κιόρα στον έρωτα, σωστή Ρούσα με τις κρεατάρες τη και τα παχάκια τη έπρεπε όμως να ρίξει και πούσι στα μάτια του κόσμου που το έπανε και οι να βρει μια μπουζουριέρα δεν καταλαβαίνει τον κακό σου τον καιρό να βρεις κάτι για να δικαιολογήσεις αυτά που έχεις Θα σε ρωτήσουν ερε ή καθάρι που τα βρίσκεις Τι θα πεις Κανομπούκες και κονομάω Τι να βρει Βρέσω ό,τι καταλαβαίνεις Βρήκε τα καραβάκια ο Ιβάν Έπαιρνε ξύλο και σκάλιζε καραβάκια Ωραία Τσίφτικα πράγματα Με τα αξάρτια τους, με την άγκουρά τους Με τα πάντα τους, ακόμα και με χρώματα Έβαζε και ονόματα Ύστερα κατέβαινε στο παζάρι και τα πούλαγε. «Καλή πλοίων παρακαλώ, εγγό. Την τρώγανε τη σου, πιά οι μπράβο, ωραία τα φτιάχνει. Άλλο αγόραζε, άλλο τα καμάρωνε. Το πίστεψε και η όργανη οικοκυρά του και έλεγε καμαρωτά. Ο κύριο Ιβάν είναι πια καλλιτέχνη. Και πολύ τη γουστάριζε που είχε τραβηχτικέ με ανώτερη κλάση. Μόνο που ο Ιβάν, ως δεμπούλαγε φώναζε τα παιδάκια και τους τα Τι κάνεις εκεί? «Να, τα ντύνιμι στα πιντάκια, ριγκάλου, παρακαλώ εγώ». «Μα είναι αμαρτία ο κόπος. Να παίζιμι τα δίνει στα πεντάκια Έτσι και έπεφτε σκοτάδι, την κοπάναγε ο κοπος να παιζιμι τα πεντάκια σκηντων ετσι και επεφτε σκοταδι την κοπαναγε ο ιβαν με τη στομαχάρα γεμάτη αλκόλια και πάγαινε να ανταμώσει τη σκυλοβαρέα. Τον κερνάγανε και του βάζανε κάτω του χάρτη. «Δουλειά στην Αθήνα, είσαι» είμαι, «Θα κονομήσεις ίσα με πεντακόσα», «Παρακαλώ, Ιγκού» Κονόμαγε λοιπόν τα πεντακόσα, τα χίλια, τα δύο χιλιάδες, Μέχρι που παράτησε τον ονειροκρίτη και έπεσε στο πάτωμα Ρεσί και ρούσικα Τι κάθομαι και μοιράζομαι τα λεφτά με τους άλλους Δεν κάνω και καμιά φτιάξη μόνος μου να δω τι κάνουμε Του κόλλησε να δουλέψει μόνος του Δεν τα κατάφερνε Σκέφτηκε τα δυο μερτικά ο Ιβάν Φώναξε το μικρό το στελάκι με τη βλογιοκομμένη πρόσωψη Και του ξηγήθηκε στα νυχτό. Ζή ξέρει τι που κάνουν τι δουλειέ, παρακαλούει Και τι θέλει, να μην ανακατέψει μη άλλο. Να κάνει μη ιδιό μα να παίρνει μη όλα τα λιευτά. Το στελάκι που ήταν να πούμε δεύτερη κατηγορία και το ρίχνανε, Και α έδινε όλε τι πληροφορίε σε τούτο, τη γουστάρισε την υπόθεση. Βρέθηκε να είναι και τσιμπημένο μια γκόμενα σαν ταμπούρια, Και γκόμενα ήταν ρουφίχτρα Και ήθελε να τρώει σε γεμάτηγα βάθα. Σου λέει, ο Ιβάν θα τα καταφέρει. Και ακούμπησε. Να δοκιμάζουμε ρε, Αρκουδώμαγκα. Όχι άλλη, κορόιδο γίνησε. Κυριακή βράδυ κάνουν ένα ντου στο χαλάτρι και κονομάνε με τριτό πάνω από δωδεκαχύνε. Πολλά λεφτά για τότε. Κόβουνε στη μέση τη βασιλόπιτα και παίρνουν από έξι καθαρέ. Πάει στα ταμπούρια το στελάκι Αμάξι καουτσουτέ Καινούρια φτιάξη στο σύνολο Καβουράκι γυριστό Τον βλέπουν οι ταραφίσοι και κάνουν το σταυρό τους Πως κι έτσι Κονόμησα στη ρουλέτα Στο διόνυσο Δεν το κατάπιανε το σκρουμπί Αλλά κάνανε την κορόιδα Καθώς κανένα δεν ρωτάει τι κάνει ο άλλος άμα τα κονόμησει τα κονόμησε Και ο Ιβάν από την άλλη Έπεσε στο καραδάκι με τα μούτρα Τώρα είχε για δύο μήνους καλή μάσα Δεν τον έννοιαζε Δύο μήνους αλλά δεν περάσαν δεκαπέντε μέρες Να σου πάλε στεγνός Τι είναι ρε Τάπιες κιόλα. Τέλει λεφτά Αμάν αδερφάκι Δώδεκα κουβάδες στην καθισιά σου Άλογο είσαι Άλογο ξάλογο Ξαναβρήκε δουλειά ο μικρός Και ξανακάνει μια σερμαγιά ξεγυρισμένη Να τη βολέψεις μέχρι Γενάρη δεν περάσανε δέκα μέρες Ο Ιβάν μήτε καπίκι Του στελάκι του μπήκανε τα πονηρά Κάπου τα δίνει ο τράγος Ποιος του φλουδιάζει και μένει δίχως πετρέλαιο Δεν λέει όμως τίποτα Αλλά τη στήνει ξοβεργάτη να δει τη του ταξίμετρο Και από πού πέφτει διπλή τα ρήφα Τρίτη δουλειά Ματσώνεται το Ρώσος και το λαγωνικέύει ο μικρό. Στον περέα κατέβηκε ο Ρώσος Και μπήκε σε μαγαζί τον βλέπει που σκιντών ψωνίζει από όλα ο Στέλιος. Και ρούχα και παπούτσια και καπέλα και μυστήρια Και ότι βάλει ο νου σου Μετά μπαίνει σε ζαχαροπλαστείο και το σηκώνει Καραμέλα, τσικουλάτο, ματζούνια, τα πάντα Το παιδί την ψωνίζει Και δει κάνει Ο Ρώσος γύρισε σπίτι του και πακετάρισε τα ψώνια του Ένα, δύο, πέντε, δέκα πακέτα Μετά βγήκε στην πόρτα και σφύριξε με το σφύριγμα βγήκαν από τη γειτονιά καμπόσα αγοράκια. Πήγαν κοντά και ο Ιβάν έδινε σε καθένα από ένα πακέτο. Τους στόδινε, τα χάιδινε και τα έφυγαν να φύγουν. Ο Στέλιος εγκαταλείδε. Ανόμαλος είναι ο τράγος. Έβλεπε και τα αγοράκια όλα ανάμεσα 12 και 13 χρονών και του καθόθηκε. αν δεν το είναι άφησε τα παιδιά να φύγουν και του βρότηξε την πόρτα. Εσύ, να πίνεις το καταλαβαίνω Αλλά αυτό αδερφάκι Δεν είσαι καθόλου εντάξει Ο Ιβάν ούτε θύμωσε ούτε γέλασε Πήγε μονάχα, Έβγαλε το μπουκάλι με το κονιάκ Κουπάνισε μια τριπλή Σκουπίστηκε και μίλησε Δεν είναι αυτά που λες. Δεν είναι αυτά που λέω Αλλά γιατί κλέβεις και δίνεις τα πράγματα στα παιδιά Η γκώση Ρουσία η Ρωσία, Είχα μια αγκουράκι Είχε ένα αγοράκι Ντα Και αγοράκι έκασα ριβουλησιό μου το αγόρι σου στην επανάσταση Ντα Και τώρα όλοι οι αγοράκια έντεκα ντόντεκα χρονών Η γκώ κάνει δώρα κανεί δώρα Γιατί νομίζει είναι δικό μου αγοράκι Ο Στέλιος δαγκώθηκε Δίνεις ό,τι κλέβεις για να κάνεις δώρα στα παιδιά Επειδή έχασαι το δικό σου ρε Ιβάν εγώ γι' αυτό τλειεύω Ξανά πιε μια γουλιά και δεν ξαναμίλησε ο Ιβάν Χάθηκε. Ίσως να γύρισε στη στέπα του Ίσως να πήγε στην κόλαση που πάνε όλοι οι κλέφτες Ίσως και στη φυλακή που πάνε όχι όλοι οι κλέφτες Αλλά όσοι έχουν και λίγη καρδιά Ίσως κανένα δεν ξέρει